Και πάλι γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε, καλώς. χαίρετε. Και είναι η πέμπτη, η τελευταία πέμπτη της ναι, σεζόν τότε. για εμάς. Αυτό αφορά εμά που με Αυτό είπα για εμάς. είναι πάνε... σαφέ. Εσείς έχετε κι άλλες πέμπτες. Μετά θα έχουμε επαναλήψει. Κονσέρβα, θα, θα πάει σύννεφο. Προετοιμαστείτε προπόνηση. Κονσέρβα προπόνηση. Τόσε κονσέρβες τρώνε. Γιατί να μην και κονσέρβα. Να φάνε είναι Μπορεί... καλό. Μπορεί να χρειαστεί να στο βουνό από μαζί με και Άδων Το τραγούδι. Και είπαν: Δεν θα περάσω ο φασισμό. Ναι, δε, δεν Ή, είναι. είτε κάποιο άλλο ο φασισμό. Επειδή το τραγούδι όλοι μαζί. Περάσει, είπαν. Τώρα ο καθένα πώ το ερμήνευσε. Ναι, εντάξει, ο καθένα να. Εμένα μου αρέσουν αυτά γιατί όλο ο κόσμο έχει δικαίωμα να τραγουδίσει τραγούδια που είναι τέλεια, περιγράφουν καταστάσει, είναι πολύ δυνατά τραγούδια, διαπερνάνε ανθρώπου, ψυχέ, καρδιές. Βεβαίως. Γιατί όχι και οποιοδήποτε. Τσάμπα είναι. Έτσι κι αλλιώς σιγά. της αριστερής κουλτούρας τραγούδια είναι όλα αυτά. Ε, μήπως τους φέραμε συγγραφέα. Ακόμη και χτες το 90% τη συναυλίας χθε που έκανε ο Sky «Το όλοι μαζί μπορούμε με το Σαββόπουλο» ήταν της αριστερής κουλτούρας ναι. τραγούδια. Αυτό είναι καλό το ότι τα τραγουδάνε όλοι γιατί δεν υπάρχει δεξιά κουλτούρα να δώσει τραγούδια στον τόπο Αφενός, σοβαρά Που να κρατάνε τρει, τέσσερι, πέντε δεκαετίε και να έχουν περιεχόμενο που να πιάνει, να χτυπάει κατευθείαν. Βέβαια. Τώρα... Κάτι σκυλάδικα έχει δεξιά. Πόσο έρισμα μπορεί να, να έχουν αυτά τα αριστερά δεν τραγούδια έξι, σε συναυλίε φιλανθρωπικού χαρακτήρα με εταιρείε από πίσω, δεν, δεν ξέρω. Πειράζει, δεν πειράζει. Το Όχι, τώρα, βέβαια, δεν πειράζει. Είναι το καλλιτεχνικό γεγονό. Εγώ μένω στο <laughs> καλλιτεχνικό γεγονό. <laughs> Είναι το καλλιτεχνικό γεγονό, <laughs> αλλά έχει σημασία η αιγίδα. Η Εγίδα όλα έχουν σημασία, αλλά εγώ μένω στο καλλιτεχνικό γεγονό. Και, και για το Σαββόπουλο, κατά καιρού λέγονται διάφορα. Ο Σαββόπουλο είναι ένα τέλειο διοργανωτή τέτοιων εκδηλώσεων. Πιάνει το ένα τραγούδι που θα βάλει μετά το άλλο, η σειρά που θα διαλέξει, το τι θα πει, πώ θα το πει είναι, η όλα αυτά είναι πολύ ανεβαστικό. Ένα ωραίο πακέτο, τον έχω δει πολλέ φορέ και σε άλλα δημιουργήματα. Είναι ο καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τέτοιου τύπου καταστάσει. Επειδή δεν είδα τη συναυλία, να σε μια συναυλία πιο κάτω, ε, βγήκε ο Ντάνο Μέσα από τούρτα. Όχι, αυτό Γιατί το έλεγαν όλοι. Α, τι, όταν αυτό. <laughs> το έλεγαν. στο Twitter. Χαμούθηκε. Α, δεν το είδα, αλλά όχι, όχι. Δεν έχει λογική όπως τότε ήταν, ήταν η Καλομήρα που ήταν Θα στο πάνελ. Έχει λογική, αλλά δεν, δεν έγινε, όχι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Και με σκάι ταιριάζει και με σαβόπουλο όλα μαζί. Όλοι μαζί μπορούν να τα κάνουν αυτά. Ήταν το πρόσωπο τη χρονιά ο, ο Ντάνο έτσι κι αλλιώ. Και η χρονιά ακόμη είναι στα μισά. Εμεί καλά τα λέμε όλα αυτά σήμερα, αλλά είμαστε ελεύθεροι να κρυγκκάρουμε το σαβόπλο, να τραγουδάμε στα στάδια ή να πηγαίνει σε συναυλίε. Είμαστε ελεύθεροι αν πριν δύο χρόνια δεν είχε δώσει τη μάχη. Ποιο, σήμερα. για την ώρα πριν είχαμε χρόνια. Έρπης, σήμερα, μισή 9.30 το πρωί σήμερα, βγήκε από τι 17 ώρε διαπραγμάτευσης σκληρή, όχι η αστεία. Εθνική εορτή. Η επέτειο του Έρπη. Η του ΕΡΠΗ. Το έρπι τον Ελλήνων. Όχι, τον Ελλήνων. Παρελάβει ο έρθει των Ελλήνων. Ε. Τον, ε. ελλήνων, ε. Των ελλήνων. Οπότε... Πάνω Άλλο σε ερπίστριέ. <autistic> <σ admission> και χωρατά <σ outbreaks> και γένει από εδώ και από εκεί και Σε δεν τελειώνει Σε εσικό, δεν τέλει. Λοιπόν, και δεν το έκανε μόνο του, όλο αυτό, το κάνει μαζί με τον τζακαλό Μαζί με τον Εκλίδιο, τον Τζακαλό 17 ώρε Διαπραγματευόμασταν για να σώσουμε τη δημόσια περιουσία για να μην γίνει πράξη η επιλογή των πιο σκληρών και ακραίων δυνάμεων όχι μόνο να μας εξωθήσουν από την Ευρωζώνη, αλλά και να μεταφερθεί το σύνολο της δημόσιας περιουσίας σε ένα ταμείο με έδρα το Λουξεμβούργο, έξω από τη χώρα, και να είναι ένα ταμείο ιδιωτικοποίησεων, αποκρατικοποίησεων για 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, mm. Δεν δώσαμε κάτι περιουσίε για 99 χρόνια. Έτσι Αυτή και τη δημόσια περιουσία πότε τη σώσαμε μετά από 99, τη σώσαμε. Ναι, μετά από 99 θα ήταν δικιά μα τα Το να τη εγώ σου δίνω αυτό το στυλό. 5 λεπτά γράφει, μου το ξαναδίνει. Ε, 99 χρόνια. Τόσο, Το σώζει. Το σώζει ο ξένο. Για μετά λεπτά. Το αξιοποιεί, θα φτιάξει μια κούνια μέσα, θα φτιάξει ένα κτίριο, ένα αναψυκτήριο. Και ναι. Ναι. θα το πάρει σε καλύτερο, μάλιστα αξία. Ναι, ναι, βέβαια. Τώρα τι σου... είναι, α πούμε, πα στο ελληνικό. Όχι. Σάπια αεροπλάνο και ξένοι. Ξένη, Μέσα. Του φύγανε Ε, Εμένα είναι ξένοι. Ναι. ναι. λέει ω παλιάρα, λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες, ας α πούμε. Ποιο. <laughs> τα ίδια που τραβάγανε με του survivors. Ναι, βεβαίω. Ακριβώ. γενικώ να φταίνουν ξένοι. Για, για διάφορα ναι. μπορεί να φταίνουν ξένοι. Μετά θα το πάρεις με άλλη αξία αντικειμενική. Το, το θέμα είναι ότι ο, οι περισσότεροι Έλληνε θεωρούμε ότι ξένοι. Είτε οι ξένοι είναι είτε οι ξένοι είναι Το θέμα όμω δεν είναι εδώ οι ξένοι. Ο θεός το δεν φταίει ποτέ. Όχι, ο Θεό τι είναι. Μα είναι ο... Θεό. Είναι Θεό. Δεν θεός... ξέρει να φταίει ο Θεό. Όχι, γιατί η Ενσοφία έφερε του ξένου εδώ. Για που... να μα δοκιμάσει. Που δεν ερμηνεύει σωστά το Θεό. Αυτό. Πάντα ο άνθρωπο φταίει. Το θέμα εδώ είναι οι 17 ώρε διαπραγμάτευση. Αυτό γιορτάζουμε, τιμούμε και θυμούμε, θυμόμαστε σήμερα. Γιατί χωρί αυτό θα είμαστε τώρα με ανεργία πολύ ψηλή. Μνημόνια. Με μνημόνια θα είχαμε ανασφάλεια, θα είχαμε δώσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, θα είχαμε πολλού φ Μα τώρα δεν τα έχουμε όλα αυτά. Πάλι καλά. Κατάλαβε. Να, ναι, 17. Είδε σε 17 ώρε τι πακετάραμε. Άξιζε. άξιζε. Πώ δεν άξιζε. Άξιζε. Ε, Άσο εμ... που είχα ακούσει τα κάνω και ένα ενιαίο ταμείο, τον Εύκα. Εάν, α πούμε, δεν έκανα αυτέ 19 ώρε, ο Ένφυα θα, θα συντηρούταν. 17. Δεν πόσο είπα. 19. Έκλειψα, συγγνώμη. <laughs> <laughs> Στα 19 <laughs> πέφτει <laughs> το χείλο. <laughs> δεν είναι τώρα έρπη εκεί. Πρόσθεσε άλλε δύο. Οριακά ναι. το γλιτώσαμε. 17. Έχει μείνει στην ιστορία ω. 17 Έτσι λοιπόν, οι κόκκινε γραμμέ πήγανε λίγο περίπατο. Ήταν ο βαρεμένο πάνελ εκπομπή και το ρώτησαν για αυτέ τι κόκκινε γραμμέ. Αρχικά, επειδή σήμερα το μάθαμε, εγώ δεν γνώριζα ότι επίκειται επιστολή προ το ΔΝΤ. Έστειλε επιστολή η ελληνική κυβέρνηση που δεσμευόμασταν για μια σειρά πραγμάτων. Το ήθελε οποία... το Σας σύμφωνο. Το νόμο που είναι αυτό. Που είναι αυτό. Που είναι αυτό. Που είναι αυτό. Πού είναι αυτό. Πάνω από 50% για η συμμετοχή για την απεργία. Ήταν κόκκινη γραμμή αυτή πριν. Εντάξει. Κόκκκινη γραμμή. Τώρα βέβαια. Ε... Ήταν. Κόκκινη γραμμή. Όχι, δεν ήταν κόκκινη δεν γραμμή την έννοια. Κόκκινη γραμμή. Τώρα τι να σα πω, κόκκινη γραμμή. Απάντησε. Πάντων, <laughs> υπάρχουν τόσα χρώματα. Ναι. Μπορεί να ήταν μπέργκουντι. Μπορεί τι, να ήταν. <laughs> θέλω να πω. Κόκκινη. Τι είναι αυτό το χρώματα. Μπέργκουντι. μπέργκουντι. Χρώμα. Ε, δηλαδή, ε, τι μπορεί τι χρώμα να είναι μπλε. Στα μπλε. Ε, όχι, στα κόκκινη. Στα Στη βουργουνδία. Μια σάλτσα ξέρω Τι χρώμα έχει. Κόκκκινη. Με Οπότε ναι, Θα μπορούσε να απαντήσει για την ε, κόκκινη γραμμή του μετρό. Ναι. Το κλασικό που λένε Ή... όλοι για να ξεφύγει. Κόκκινη κλωστή δεμένη. Δεν ξέρουν ούτε να κρυφτούν. Την ανέμει τη λιγμένη. Δεν Κά, ξέρουν να, να πει ένα. Να... ένα. Το ρωτάει γιατί δεν ήξερε τι να πει. Δεν συνεννοούται. <laughs> όχι. όχι να συνεννοηθούν. Μόνο του θα πάω σήμερα εκεί. Σαν συρριζέο βουλευτή που έλεγα Όχι μνημόνιο και έχω φέρει μνημόνιο, θα με ρωτήσουν σε πέντε τομεί 15 ερωτήσει. Τι απαντάω γι' αυτά. Έστω τα κλασικά. Ότι έστω. παρόλα αυτά σώσαμε τον τόπο, βιαστήκαμε. Ήμουνα δημοσιογράφο. Πάω, πρίμα βίστα. Ό,τι γίνει. Αυτά είναι ο βαρεμένο που δεν έχει, είναι έτοιμο να απαντήσει και ψέλιζε εκεί διάφορα και με την μη απάντησή του απάντησε περίτρανα. Υπάρχει και ο μπαλάφα. Ο μπαλάφα ο οποίο. Αρχίσαμε. Τις ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> αρχίσαμε. Μάτα, τα έσουρου έρχονται. Τι είπα. Μπαλάφα. Α, ναι, εντάξει. Είναι ποινικό κολάσιμο. Αργούν οι βουλευτέ και θα πούνευμα δεν είναι Ε, ο Μπαλάφα, να ξέρει, εσύ μπορεί να λες διάφορα, αλλά τον σταμάτησε στον δρόμο μηχανάκι και δεν τον πάτησε. Δεν είπαν οι τη δεν τον πάτησε. Α, α. Τον σταμάτησε το μηχανάκι και του είπε πολύ καλά λόγια. Μειώθηκε εντυπωσιακά τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι ΕΒΕ. Οι έμποροι ιδιωτέξι επαγγελματίε, του ΤΕΒΕ. <κοί> από 460 στα 160. Mm -hmm. Αυτό, είναι Αυτό είναι συγκεκριμένο. Το, το, το υφίσταται άμεσο. Μου λένε, με σταματάει ένα μηχανάκι, είναι γεγονό, σα διαβεβαιώ, στον δρόμο του ανοίγω το αυτοκίνητο και μου λέει. Σας ευεργετούν, σας θεωρούν ευεργετήριο Δεν είστε γύριστα, δεν είστε Ποιο είναι ο Πετρόπουλο. Ο Τι έκανε. Κύριο Πετρόπουλο, τα ίδια λέγε. Δεν μπορώ να περπατήσω όλοι δρόμο που όλοι. λέω κάποια γεγονότα. Δεν είπα ότι πανηγυρίζουν. είπα τα γεγονότα. είπα. Δεν Είπε λοιπόν ότι ο Τις επόμενες μέρες θεωρεί πάρα πολύ θετικό, το είπε με τον τρόπο του άνθρωπος λαϊκά όπως ξέρει να το λέει στη γωνία Αμερικής και Πανεπιστημίου, ότι με το μηχανάκι, ότι το θεωρούν πάρα πολύ θετικό μέτρο σε αυτές τις συνθήκες. Καταλάβες. Δεν έχει χειρότερο φανάρι να σταματήσει κάποιο <Τι> που θέλουμε να στρίψουμε όλοι γιατί είναι μικρό το φανάρι <Τι> ναι, ναι. Αμερική και περιμένει για να σταματήσει τον μπαλάφα να του πει ο χίλια μπράβο. Εσένα μα κάνει χίλια μπράβο. δίπλα εκεί. Θα άνοιγε στο παράθυρο του, λες, Μπράβο, συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε. Ναι, ναι, κύριε μπαλάφα, μου εδώ. Mm. Βεβαίω. Το, το, το, το, το <Τι> το <σαματά, Τι> ότι του στρολάρει η κοινωνία, Όχι. Νομίζω όχι. όχι. Σου λέει: Κάνουμε τα κίνημα. Τα εγώ, ο Πετρόπουλο και τα άλλα Ή... παιδιά. Ακόμα και αν σε σταμάτησαν ένα-δύο. Την υπόλοιπη κοινωνία δεν τη λαμβάνει υπόψη σου. Αφού δεν και με σταμάτησαν δέκα. άρα μ αγαπάνε. Α, αυτό είναι. Ε, τι είναι. Μάλιστα. Μπαλάφας λοιπόν. Ο, ξέρω εγώ. Μπαλάφας κανονικά. Ε, και τον Πετρόπουλο τον είχαν σταματήσει πριν λίγο καιρό, θυμόμαστε. Ναι, και ναι. πιο πριν είχαν σταματήσει τον Γιώργο Παπανδρέο, ένα συνταξίουχο δεν είχε πει δυνά τη μου. Ο, Ναι, κάπω έτσι πρέπει Δίνει τη σύνταξή του για ναι, ναι. να σωθεί. Από το εστέριμά μου, κάπω. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι είχε φτιαχτεί και ένα ταμείο στην αρχή τη κρίση και είχε πάει ένα παππού μια γιαγιά με ένα εγγόνι και είχε καταθέσει κάτι κορόιδα, κάτι μισθού εκεί. Α, αυτά τα 100 για ευρώ. Δεν. Ε, που έλεγε που ο καμένο ο άλλο. Αυτά μαζεύτηκαν, μαζεύτηκαν. Που τα δίνουν σε καφέδες Από τι ωραίε στιγμέ. Έτσι λοιπόν, άμα δείτε τον Μπαλάφα, και εσεί πηγαίνετε. Τα συγχαρίκια. Αν έγινε, πρόθυμο να το παράθυρο γιατί, να μιλήσει. Για συγχαρίκια θα μου πείτε. Αν είναι κινδύνο, έτσι. Ε, ο Μπαλάφα δεν έχει καταλάβει. Ε, εντάξει τώρα, έγινε αυτό, το λέει ο Μπαλάφα, δεν σημαίνει ότι έγινε. τον Το ονειρεύτηκε, το φαντάστηκε έτσι θέλει να. Απ' την άλλη και να σου πει τίποτα, εγώ ένα βουλευτή σου λέει είμαι, ε, Με υπουργός, ανάγκασαν. Υπουργό. Υπουργό τώρα. Τι υπουργό είναι. Εκεί στα Υπουργεία Εσωτερικών. Υφυπουργό. Ναι, ένα βουλευτή υπουργό με ανάγκασαν για το καλό τη χώρα, Σ Αλλιώς, Μπορεί να πει. Αυτό λέω, ο βαρεμένο κακό μα απειλήσε. Μα απειλήσαν, μα εκβιάσανε και αν δεν ήταν αυτά και το κυριότερο, τρόχουν έχουν αρχίσει άλλα. Βγήκαμε στι αγορέ, βγαίνουμε στι αγορέ. Χτε ήρανε το τάδε αυτό που Λώς ήρανε. Ο Τον Άρα ότι δεν είμαστε δεν το τάδε. Δεν έχει σημασία ο Τον Άρα. Εδώ και τέσσερα χρόνια λέει, βγή, του χρόνου βγαίνουμε του παραγωγού. Είχαμε βγει και το 14 στι αγορέ. Δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή σου, στη ζωή μου, στη ζωή, ζωή κανένα. Δεν θα μειωθεί κανένα φόρο, α πούμε και σε 100 αγορέ. Δεν θα αλλάξει τίποτα στην αγορά στην κοσμή. Δεν θα γυρίσει κανένα παιδί από αυτά που θα φύγει στο εξωτερικό. Τότε βγαίνουμε στι αγορέ, αλλάζει Ποια ψυχολογία μα. Από τα τέσσερα που είχαμε βγει, είχε αλλάξει ψυχολογία. Ναι! Τι είχε γίνει δηλαδή. Διώξαμε το σαμαρά, <laughs> τι είχε γίνει. <laughs> Δεν είχε γίνει. Βγήκαμε σε ακτίριο τη ύπρα και. Εντάξει. Τι Κάτι εντάξει. άλλο διαφορετικό. Είδε σε ένα άλλο κουστούμι, έναν ίδιο χωρί γραβάτα. Δεν είναι λίγο. Αυτό είναι το θέμα. Ε, ναι. του ψηφίζουμε γιατί. Ότι μοντέρα. θα ήταν ένα άλλο. Δεν είναι πασαρέλα όλο αυτό. Η πατσαρέλα είναι. Πατσαρέλα είναι. Ωραία το έκλεισε πάρα πολύ ωραία χιούμορ Εγάλαιο, μόλις ακούσαμε μας ακούνεις όλη την Αθήνα, ευχαριστούμε <gulis> χαιρετισμούς <gulis> στους φίλους μας στο Εγάλαιο <gulis> <gulis> και τα <τλ>. λοιπά. <gulis> <gulis> Στην Αμφιάλη είναι μια άλλη που κάθε τόσο χαιρετώ. Α, ah, ναι, φίλους παζούν Στην και... Αμφιάλη είναι μια άλλη <gulis> είναι βραδιαποίησης Ας το κάνει καλύτερα ποιος. ο ειδικό. έχουμε τον ειδικό Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσουμε στο σπίτι Είδα στα φανάρια να δεκάχρονο αλίτι. Είχε κάτι μάτια μαύρα, μαύρα, μαύρο νεφο. Κάπω έτσι θα τα νεπορεί το Θείο βρέφο. Του δώσα τα δυο ευρώ ενό δε μου τα ρέστα. Μου δόσα σου πολλά μεγάλε μου, πε κι αντεπέστα. Όσα σου απόμειναν τραγούδια τη αγάπη. Πέφτει ο πολιτισμό και πηγήκα νευγάπη. Έγριφε τα τζάμια, το μελάχρινο Διοεύρω η αγάπη σου και εγώ το ζητιανάκι. Στα καλά, καθούμε να τουρκώνω τα ηχεία. Λάνταξαν τα σπλάκια μου με αυτήν την αδικία. Σίχα κάτι νεύρα εύρα, την τρίτη που μου είπε. Μοιάζουν οι αγάπε με στα χρόνια σαν τι λίπε. σου τη χαρά, μετά καθ' την Κυριακή και από βράδυ, φοβάμαι τα καλά του. like me ah feel like you Και κι εσύ μου έχει με φυλακή, μα Κυριακή Κόσου με φυλακή. Κόβετε το 0,5% του IP από το σύστημα κοινωνική προστασίας. Μειώνετε ή καταργείτε τα όρια για κατασχέσεις μισθών και συντάξεων. Αυξάνετε τα επιτόκια στις εκατό δόσεις. Αυξάνετε τη φορολογία στους αγρότε. Διατηρείτε βεβαίω τον ένφια. Καταργείτε σταδιακά το ΕΚΑΣ. Όλες αυτές ήταν είναι επιτυχίες της διαπραγμάτευσης. Νωρίστε. Πόσο κόμμα. Το ρωτάει ο Σρόιτερ εκεί διάφορα. Και δίνει την σχετική αποφα... απάντηση. Κάπου Απόφαση, λίγο όχι. ήρεμα με τι επιτυχίε γενικώ. Πώ. Θα φύγουν τα μυαλά μα, θα πάρουν αέρα. Είχο λίγο ήρεμα κάπου πάνω. με τις επιτυχίες. Εγώ, μα, ξέρεις, τι επιτυχίε. Ξέρετε, είναι τόσε πολλέ. Δεν θα λογικόμαστε μετά για αποτυχία, δεν θα λογικόμαστε. Δεν δεχώμαστε. είναι φυσικό. Με... Περίμενε εσύ τέτοια επιτυχία από αυτή την κυβέρνηση, Για κοίτα του όλου έναν έναν. Περίμενε τόσε επιτυχίε. Τόσο μεγάλη όχι, δεν περίμενε. τελευταίε 15-20 ημέρε, το τι καλά λόγια έχουν πει οι ξένοι για την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο Κούλης σκίζει τα χαρτιά του κάτω ε, Πάλι καλά ε, Το πλήρη σταύτηση με τους ξέρω Τι έχει γίνει Όχι λένε καλά λόγια Μόνο αυτοί λένε καλά λόγια Ένα γίνεται μνημόνιο ο Κούλης ε, Δεν ε, έχει αλληλήσει Και ο Σαμαράς γίνει ναι. Για, λίγο. Ε, ναι, σιγά. για λίγο Αφήνει και γνωστή η τακτική Ναι, θα το Αντιμνημόνιο, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, φαντάζομαι γιατί. Είναι όσο... πολύ ευφυεί κάτω στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ, <laughs> Όλοι. όλοι. Από πρόεδρο σε αντιπροέδρου και πάει λέγοντα. Φαίνεται. φαίνεται. Γενικώ το πάνε πάρα πολύ καλά. <laughs> να γυρίσουμε όμως στην επέτειο της σημερινή που την τιμούμε εδώ τι με Τι Α, ναι, το Πατά έρπι. δύο χρόνια τον από έρπι. Τον, έρπι. τον έρπι. Δύο χρόνια. Ξέρεις τι, μπορεί για να είναι παγκόσμια ημέρα. Χορηγία. ξέρω εγώ. Ο φωτογραφία ξέρω Κάτι όλα αυτά Εμείς Πώς θα έρθει θα η ανάπτυξη σήμερα. εγώ όλα Έλεος, ο... σκεφτείτε λίγο, τρέξτε το Ο Γκορμπατσόφ δεν έκανε με την πίτσα χάτ τη έκανε και τη Λουιβιτών γιατί και... δεν έκανε και ο Τσίπρας. Στο δεν φάγαμε δηλαδή. πίτσα χάτ Πώ πως το Ποιος δεν θα πίτσα χάτ Επειδή ο κομμουνιστής ηγέτης Gorbachev mm. έκανε διαφήμιση με την πίτσα χάτ Λοιπόν, ο κομμουνιστής ηγέτης νομίζω... Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να φέρει αලිφές να βάλει μόλις πλιγές; Αυτό με τον Gorbachev πάντα μας αρέσει ότι ο τελευταίος ηγέτης όπως λένε Σοβιετικής Ένωσης και έκανε διαφήμιση στην Η και που θα να έχει τύπος, που είχε, Όχι χιλιάζο... και του την που είχε και μια πάντα Σάλτσα από την πίτσα στο κούτελο. Μην ξεφεύγουμε. Ακόμα Ωραία. Αν και ο Γκορμπατσόφ του κομμουνιστή γιατί την αληθεί στο κούτελο, που είναι μπροστά ο Τσίπρα πολύ, θα λέγαμε και το κεφάλαιο Τσίπρα τώρα. Για το κεφάλι. Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι για μα είναι μια ευχάριστη στιγμή γιατί σωθήκαμε από τότε, το παρακολουθούμε και Δεν είμαστε σε καλύτερη μοίρα από επαγγελματικά εννοεί. Όχι, δεν Γιατί τον Έρπη και μετά επαγγελματικά σωθήκαμε. Σα ευχαριστούμε πολύ αλέξατε και το πραγματικά. Καλά, αυτοί δουλεύουν για μα όλοι. Κάθε ένα που έρχεται είναι καλύτερο από τον προηγούμενο και βλέπω ότι ο επόμενο θα είναι καλύτερο από τον προηγούμενο. Yeah. Φαίνεται από τώρα δηλαδή. Τέλο πάντων, α μείνουμε στο τώρα. Για μα, δεν λέω για μανίκη για σένα να λέω, à, για όλου μα. Ήταν μια καλή στιγμή πέρυσι, πρόπερσι, τέτοιε ώρε, όλη αυτή η επιτυχία, το τρίτο μνημόνιο. Για κάποιον όμω ήταν πολύ δύσκολη στιγμή. Ποτέ δεν οροποιήσαμε την κατάσταση. Ποτέ δεν θυβαλο... θυ... θυ... αμβολογήσαμε. And, and, αντιθέτως πάντα προσπαθήσαμε να δείξουμε την πραγμα, τα πραγματικά προβλήματα που έχουμε Πρέπει να σας πω ότι τη Δευτέρα το πρωί της 9.30 η ώρα ήταν η πιο δύσκολη μέρα της ζωής μου Ήταν μια απόφαση που θα με βαραίνει όλη τη ζωή μου Ο Τσακαλώτο λοιπόν είδε ότι είναι μια δύσκολη στιγμή είπε, που θα βαραίνει όλη τη ζωή του. Είναι unfair όμω γενικώ να βάζει τον κλοτσάκι. Για μα πάλι δεν θα είναι δύσκολη στιγμή. Ήταν μια ωραία, υπέροχη στιγμή για μένα. Είναι άδικο όμω να βάζει τον χτυπημένο που είναι στο πάτωμα και το κλοτσάκι τώρα κι εμεί. Έναν άνθρωπο που, που έχει παρετηθεί επειδή έπεσε το φορολόγητο. Εντάξει. Δηλαδή τώρα να τον έβαζε όταν ήταν υπουργό. Τώρα που έχει παρετηθεί. Δεν, δε, δεν μπορώ να το ξεχάσω όμω αυτό που έκανε πριν από χρόνια. Δε. Πολιτικά λειτουργούμε εδώ, Δεν λειτουργούμε με ανθρώπινα. Κριτήρια. Είναι δεν είναι εδώ σου θυμόνο μου, θυμώνεις, σου κάνω πείσματα Εδώ είναι πολιτική, κριτική Γι' αυτό έχουμε αποξενωθεί σαν κοινωνία Αυτό έχει ένα μεγάλο δίκιο, το ξέρω, έχω πάει ένα δίκιο. Μεγάλο δίκιο. Ξέρεις τι, να λέω, θες ας. να πάμε στον Πειραιά να πάρουμε το πλοίο όποιον να είναι και να πιάσουμε Καστοριά Καστοριά, Καστοριά. Γιατί να πάμε στα νησιά, στο Καρπενήσι ας πούμε ε, ε, Καρπενήσι δεν έχει γίνει σχετικό λιμάνι από ό,τι έχω μάθει έχει, Στην, Καστοριά, στην Καστοριά έγινε λιμάνι Μια βασική προϋπόθεση όμως για την παραγωγική ανασυγκρότηση είναι να υπάρχουν και αναγκαίες υποδομέ. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου σχεδιασμού κρίνεται αναγκαία η δημιουργία στην Καστοριά ενός λιμανιού ξηράς που αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της περιφέρειάς σας θα εξυπηρετεί τις εμπορικές συναλλαγές με τις γειτονικές χώρες. Τα ακούσε. Πόσο λάσπη πια. Τα ακούσες; Τη αηδίασα. Το Παιδιά δεν είπε εμά. Τι αηβίασα. μου ρούτησε έτσι. Λέμε ελιγμένε. Εκτό αν εννοείται. Είπε ξηρά. Ε, ε, τι και το ίδιο είναι ο χλωρό καρπό και ξηρό καρπό. <laughs> Τη <Τι> μπερδεύει. <laughs> ωραία, παιδί μου, για λίγο δεν είναι ωραίο αυτό που θα σου ε, για λίγο <laughs> Πάμε πάνω. <laughs> Σαν να μην έχει γίνει αυτό. Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν αυτός, είναι, Αλλάζουν όλα. Ένα, αυτό πήγαμε να κάνουμε, ένα στιάκι για αμέσω εσύ. Να, να ανακαλεί εγκαίρω, παρακαλώ, την άλλη φορά. Ανακαλεί αφού είχε ακουστεί. Βεβαίως. Μένει ο σχετικό χρόνο και δείχνω ότι μετάνιωσα γι' αυτό και ανακαλεί. Κλασικό είναι. Μπορεί να ανακαλεί αμέσω. Πάει, τέλειωσε. Θα δείξει φελό, ότι κάποιο είναι φελό στο μυαλό του. Να Θέλει, ρίξη, θέλει και τη συγκρότηση την κατάλληλη, ότι το επεξεργάστηκαν, έκανα λάθο, σα ανακαλώ. Ενώ το έχει πει όμω πριν. Αλλά ακούστηκε και όλα καλά. Αυτέ είναι οδηγίε προ πάνελ. Πριν βγείτε στον αέρα. Λοιπόν υπάρχουν και θέματα πολύ σοβαρά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο ε, Έχει αυτοκτονήσει μια εργαζόμενη Στην εταιρεία Καρυπίδη Α. Ε, 18 μήνες απλήρωτη. είναι πάνω εκεί ε, Είναι 1.400 εργαζόμενοι Φαντάζομαι δεν είναι η μόνη 18 μήνη, δεν ήταν η μόνη Είναι και άλλη ε, Προφανώς είναι και άλλη 42 χρονοι εργαζόμενοι από τα Γιάννητσά Και ε, χτες συνέβη το γεγονός Έχει απασχολήσει πολύ και τα social media Και τα άλλα media Ο συγκεκριμένο επιχειρηματία χρωστάει του εργαζόμενους αλλά έχει αγοράσει ομάδα αθλητική μέσα σε αυτά το... Ε, για να ρεφάρι. Τον 1,5 χρόνο. Μα, έτσι γίνεται συνήθω. Για το θέμα εξόδου. Μια... Όταν χρωστά, ανοίγουν οι επιχειρήσει. Αφού ασφήνες. συνέβη αυτό λοιπόν το γεγονό, το οποίο από μόνο του μιλάει και δείχνει που ζούμε, τη κατάσταση επικρατεί και, και, και. Ε, εξέδωσε μια ανακοίνωση, έγραψε μάλλον στο Facebook του, Ποιος? ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασία, ο mm. Και άκου τι έγραψε. Αυτοκτονία εγκλωβισμένη εργαζόμενη του Καρυπίδη στα Γιάννη Τσα, Ήταν 15 μήνε απλήρωτη. 18, γράφει 15, εντάξει. Ακούει κανεί εισαγγελέα. 15 μήνε απλήρωτη. 170 μηνύσει έχουν υποβληθεί σε βάρος του Καρυπίδη. Καμία αντίδραση. εργαζόμενοι απλήρωτοι και ο τύπος κυκλοφορεί ελεύθερο, επενδύει αλλού. και να τα αποτελέσματα. Δικαιοσύνη ακούς Είναι τελικά η οφειλή δουλευμένων αποδοχών βλαπτική μεταβολή. Κυρία Τι λέτε τώρα δικαιοσύνη ακού. Ε, να Το πέσουμε, λέει, λέει κάποιο από το Υπουργείο. Ε, θα σου πει ότι η δικαιοσύνη είναι αδέκαστη και δεν Η δικαιοσύνη, είναι. Τυφλή, η δικαιοσύνη αλλά... εφαρμόζει νόμου που ψηφίζουν εφελούντε. Που εισηγεί τον εφελούντε. Μνημονιάρε το που ψηφίζουν εφελούντε. Θα... Θα... Για να μην πληρώνει Αν οι καρυπίδε δε... και όποιοι κατηγορή... εκμεταλλεύονται φέρε, την ερεύνηση. Φέρε νόμου, διατάξει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εγκυκλίου, που να προστατεύουν όσο γίνεται του εργαζόμενου που έρχονται σε τέτοιες καταστάσεις που είναι απλήρωτοι. Τι νόημα έχει να βγαίνει εδώ σαν να μην έχει καμία απολύτως ευθύνη ο Νεφελούδης που είναι δύο χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας και να κατηγορεί τη δικαιοσύνη ναι, κάποιον άλλον οποιονδήποτε τώρα έτυχε τη δικαιοσύνη για κάτι που και ο ίδιος είναι υπεύθυνο. Έχει ευθύνη και ο Νεφελούδης για την αυτοκτονία της συγκεκριμένη. Έχει ευθύνη... Και η υπογραφή του Νεφελούδη και τον επόμενο 152. Αυτή κυβερνάνε. υποτίθεται ήρθανε για να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Και τον προηγούμενο 152, βέβαια. Και τον προηγούμενο... προηγούμενο, ναι, ναι. Γνώμη δική μου είναι ότι δεν μπορούν να κουμαντάριστούν εύκολα αυτά τα θέματα στο συγκεκριμένο σύστημα, γιατί γι' αυτό υπάρχει αυτό το σύστημα για να μπορεί ο κάθε καρπίδη ενώ δεν πληρώνει τον εργαζόμενο να μην έχει καμία απολύτω επίπτωση και να κάνει ότι θέλει τα λεφτά που δεν τα δούλεψε, αλλά τα δούλεψε ανάλυση και τα πήρε και τα έχει πάει όπου θέλει. Σε μια ομάδα, στην Ελβετία, σε ένα LRZ. Σε οπουδήποτε. Και φαντάζομαι ότι δε δεν θα είχε 15 μήνε απλήρωτο το Γιαννάκι που μόλι έκανε μεταγραφή στον Άρη. Προφανώ. Φαντάζομαι ότι 15 είχε 15 μήνε απλήρωτο. Η γυναίκα όμω που ε, ψυχολογικά δεν άντεξε έμεινε. Λοιπόν, 18 μήνες. Αυτά συμβαίνουν ε, και η υποκρισία εδώ έχει. Ε, και μα θεωρούν και τελείω ηλίθιου. Ότι βγάζει ο αρμόδιο στο Υπουργείο μέσα ε, και ε, κλάματα και δάκρυα και εγκαλεί κάποιου άλλου ενώ και ο ίδιο έχει ευθύνη για όλα αυτά που γίνονται. Για του απλήρωτου εργαζόμενου, για τη ζούγκλα που επικρατεί στου χώρου δουλειά. Δεν λέω απευθεία για την αυτοκτονία. Ε, αλλά για όλα αυτά. Επίση, ένα άλλο θέμα που βλέπω και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν φύγει ένα πλούσιο, ένα επιτυχημένο, όπω λέμε στη ζωή, αυτά που γράφονται είναι ότι έφυγε ένα τολμηρό, ένα ευπατρίδη. Αν φύγει ένα εργαζόμενο τέτοιου τύπου, ε, αρχίζουν και ψελίζουν τώρα σιγά-σιγά ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Ε, οι, οι πάνω δεν έχουν ποτέ τέτοια. Οι κάτω έχουν τέτοια. Είναι και πώ λανσάρεται ακόμη και ο θάνατο ή η απόφαση του ίδιου του ανθρώπου. Όσο είναι και ο θάνατο. Και πώ η <laughs> ταξική και η αντιμετώπιση και όλων αντιμετώπιση. των άλλων για να συνεχίσουν αυτή την ταξικότητα ακόμη και σε αυτά τα, τα θέματα. Από υποκρισία και από βλακία όλοι αυτοί οι τύποι, εν περιπτώσει εδώ και του υπουργού, λέω και του γραμματεί. Άλλο τίποτα. Θεωρήσουν πώς... να είναι. Έχουν βάλει το, το κεφάλι μέσα στο χώμα και νομίζω δεν του βλέπουμε εμεί ποιο είναι. Θα μπορούσε να υπάρχει να γραφτεί ένα βιβλίο σε αυτούς, ε, για αυτούς ε, με έναν τίτλο ε, Είναι το ηθικό πλεονέκτημα η Λήθη Ποιο ηθικό πλεονέκτημα αυτό Λέει κανείς για ηθικό πλεονέκτημα ε, Δεν το έχουνε Ανήθικο ναι, αυτό. Ηθικό πλεονέκτημα δεν το λες Μη μου μιλάς για κολασί τι έχω ζήσει όλοι Μη μου μιλάς για ουρανούς για τι οπεριβολή Μη μου μιλάς για ουρανούς για τι οπεριβολή Μη Μου για τα παιδιά Που ψάχνουνε στους δρόμους Σαν του αλήτες τους σοφούς Δεν ξέρουν από νόμους Σαν του αλήτε του σοφού. Δεν ξέρω να απονοώ. Μη μου μιλάς για τίποτα. Δεν ξέρω να απαντήσω. Męs ta rypia Tukeru Żoje Pao na chciśnę Męs ta rypia Tukeru Żoje na chciśnę Męs μιλάς για τίποτα δεν ξέρω να απαντήσω με στα ερήπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω μες Στα ερήπια του καιρού Ζωή να χτίσω. Στα ερήπια του καιρού και όχι μόνο ε, Ο Άριος Πάγος πριν καμιά 20 μέρε μέρες είχε βγάλει μια απόφαση ότι τα δεδουλευμένα έλεγε κατά λέξη, δεν συνιστούν μεταβολή των όρων εργασία η μη καταβολή δε η μη καταβολή που είναι μόδα πια παντού Δεν συνιστά μεταβολή των όρων εργασία. Τελικά συνιστά μεταβολή των όρων ζωή. Από ό,τι φαίνεται. Επίση, λέξε τσάμπα, και το, το λέει ο Άριο Πάγο. Ναι, καλά. Το, ναι. Και δεν έχει καμία αντίθεση. Σύμφωνα με τον Άριο Πάγο, δεν υπάρχει καμία ναι, επίπτωση. Βέβαια. Οι 42χρονοι χθε δεν είναι στη ζωή για να καταλάβει αν έχει επίπτωση. Και άκουγα χθε βράδυ, το έλεγε και ο Μπογιόπουλο, ότι η ανακοίνωση του οματείου πάνω εκεί ρίχνει ευθεία βολή στον εμπλεγμό τη κυβέρνηση. Και ο Νεφελούδη είναι τον τελευταίο ένα-ενάμιση χρόνο αυτό που ασχολείται με αυτό το θέμα. Το ξέρει, το ήξερε και παρόλα αυτά βγαίνει και βγάζει αυτή την ανακοίνωση που μόλι σα διάβασα πριν λίγο για να δείξουν ότι πραγματικά δεν υπάρχει πάτο. Κανένα απολύτω πάτο. Και έτσι είπα βέβαια. Καμία σύμπαση. Και είναι ικανή για όλα. Α, αν αν βλέπει σε τέτοια θέματα να βγάζουν ανακοινώσει και να συμπεριφέρονται έτσι, 15 μνημόνια θα φέρουν, θα κόψουν το οτιδήποτε. Έχουν φέρει 15.000 νομοθετήματα και κόβουν ό,τι θέλουν με αναδρομική ισχύ. Και για τέτοια θέματα, αργοπορίες μισθών, καθυστερήσει, καραγγιοζηλίκια που κάνουν εργοδότες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απολύτως, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα απολύτως για τους γνωστούς λόγους. Και πάντα με αριστερά κριτήρια και όχι νεοφιλελεύθερα. Πάντα, πάντα. Μακριά, μακριά και... από τους νεοφιλελέρες. Ακριβώς. Πριν από τις εκλογές, δεν είπα εγώ ότι μπορούν να σκιστούν τα μνημόνια. Με ένα νόμο. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθέ όλων των μέτρων που εξαθλειώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Δεν είπαμε ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο. Το μεγαλύτερο έγκλημα δεν είναι η μυστή και η συντάξη γιατί αυτού θα του επαναφέρουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Κλάφτα χαράλαμπε. Κανονικά όμως δεν είπε αυτό. Κανονικά. Εμεί όλοι φταίμε, προφανώ, που ακούμε ότι θέλουμε. Ότι βάλαμε μια φωνή ο που μοιάζει πάνω από την ουτσιφρά. Ναι, ναι. Α, κουνάδε. Μα θα έλεγε ποτέ άνθρωπος που πάει να αναλάβει και ξέρει πώ γίνονται αυτά, Γιατί ένα μνημόνιο έχει 400 νόμου. Ότι με ένα νόμο θα το σβηνε Και ένα άρθρο. Ε, καλά, και εσύ ήταν ήσουν παιδάκι, έλεγε το ξανακάνω, μεγάλο και δεν το ξανάκανε. Ναι. Α, συνεπεί από μικρό. Μπράβο. Όλοι είναι έτσι. Α, όλοι είναι. Α, ε, άρα... Ναι, εγώ ήμουν παιδάκι και μεγάλο. Και ο Τσίπαστη Αυτό... ήταν, ένα μεγάλο και ξυπνάρα μεγάλο. μήπω. Ναι. Και μάλιστα με ένα νόμο και με ένα άρθρο δεν έσβησε μόνο το μνημόνιο, έσκησε το μνημόνιο και θα επανέφερε του μισθού. Ναι, καλά. Με ένα ε, νόμο, ε, αυτά ε. τα έλεγε όμω. Είναι καλά. Χάσαμε δύο χρόνια από τη ζωή μα. Όταν λέγαμε Παι, παιδιά, αυτά δεν γίνονται, λέει όχι γίνονται, γίνονται" γιατί είστε μπαθεί. Γιατί είστε μονοκόμμαλοι, γιατί δύο, είστε μονολυθικοί. Όχι τώρα ξέρουμε πια. Ναι, χάσαμε άλλα δύο, είχαμε χάσει και τα προηγούμενα Η πρώτη συντρόφησα όμως ζωή για αυτό το λόγο, δεν χάσαμε είναι άλλο να χάνεις με το Σαμαρά Που το ξέρεις από πριν και σου λέω ο Σαμαράς Με μένα θα χάσεις χρόνια Και άλλο να έρχεται αυτός και να λέει θα κερδίσεις χρόνια Και να χάνεις διπλάσια χρόνια, είναι διαφορετικό Γιατί μέσα στην οικονομική αλητεία προστίθεται και η ηθική αλητεία Αυτό είναι το θέμα, το τεράστιο με τούτου. Αλλιώ, μνημόνιο είχαμε, μνημόνιο θα έχουμε. Όσοι ψη, ψη, ψη, ψηθήκαν από την ηλικία και την υφή, υφή, αυτή τη αριστερά. 60% γιατί και αυτοί που δεν ψήφισαν είχαν μια ελπίδα πολύ ότι θα κάνει κάτι. Το δύο, τα δύο από τα δέκα να κάνει, το, την κλασική Ιατάκα. <laughs> Η πρώην συντρόφησα, Ζωή Κωνσταντοπούλου, <laughs> πρώην συντρόφη του Τσίπρα, συντρόφησα γενικώ παραμένει. παραμένει ε, είπε ότι ήταν σχήμα λόγου αυτό. Όταν στήριζε Τσίπρα. Ήταν σχήμα λόγου που θα ασκήσουμε θα τα μνημόνια. Καταρχήν το ίδιο λέει και ο Γιώργος Παπανδρέο. Ναι, Γιώργο. υπάρχουν. Α. Τα σχήματα λόγου είναι ωραία. Εντάξει, όταν το λέει κάποιο να μα λέει από κάτω. Σχήμα λόγου. Όπω όταν λέει η τράπεζα, όταν διαφημίζει τσιγάρα, σου λέει από κάτω βλάπτει, σκοτώνει. Θα έπρεπε όταν ακούσει τον Τσίπρα να λέει θα ασκήσω με ένα νόμο, να πέφτει ένα παξωτικό όπω λέμε στο τέλο και να λέει το προηγούμενο ήταν σχήμα λόγου. Ας πούμε. Έτσι είναι έντιμο, σωστό, οκ. ή επίσης το ίδιο το δεχθούμε. τσιγάρα. Με σκοτώνει. Δεν μπορεί να, να πεθάνει. Επιχειρηματολογία επί σειρά μηνών, ημερών, δύο χρόνια πάνω σε αυτό και ξαφνικά μετά εγώ δεν το είπα κιόλα. Και όλοι εμεί που το ακούγαμε τι ήτανε Τι ήμασταν. Έχει λυσάξει να δω τι θα κάνει σαν μαυγή βγουν και που είναι. Ωραία, είμαστε ξετσποτι. Πάν παρακάτω. Τελιώσαμε. Κατάλαβε. Λέξαν δύο χρόνια είναι. να αποδείξουμε ότι δεν είναι εξεντίποτε. Είναι, είναι. Τόσο και το πείτε θα κάνει. Όχι δεν θέλω να αποδείξω, έχει αποδείχτεί. Εντάξει. Αν βγουν και το πουνε. Το τόσο ξετσίω που δεν θα βγουν ποτέ να το πουνε. Δεν, δεν υπάρχει και ήχνω αυτοκριτή. Ακόμη και αν χάσουν την εξουσία και μετά από ένα-δύο χρόνια δεν πρόκειται ποτέ να βγουν να το πούνε. Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να η αλήθεια από αυτού, γιατί δεν έχουν επί ποτέ αλήθεια και δεν έχουν μάθει. Στην αλήθεια, ακόμη και όταν ήταν η περίφημη αριστερά που λανσαριζόταν. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε το μνημόνιο και να επαναδιαπραγματευτούμε τη Δανειακή Σύμβαση. Πώς το λέγε μια διαφήμιση, last year. Βα, ο, θα ο μόνος τρόπος να, θα ο μόνος τα τρόπος τα να κάτι, βγούμε από την κρίση, κρίση να έχουμε μισθούς και συντάξεις, να βγούμε από την κρίση και να έχουμε ανάπτυξη απασχόλησης, είναι να καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση και το Παράγραφος. Οι μάσκες έπεσαν. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια, εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές όλων των μέτρων που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφες. Αν και εγώ ήμουν σαν αυτού που δεν ήταν που δεν τις πραγματοποιούσαν ε, θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος. Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν. Σε ένα τρίτο μνημόνιο Στο ενδεχόμενο ενό τρίτου μνημονίου Λυπάμαι πολύ αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο Γιατί τα μνημόνια Τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη Πώς το λέγε μια διαφήμιση Last year Α! Δεν σε ενημέρωσα. Στις 16 Ιουλίου θα γίνει χαμός. Θα έχουμε το μεγάλο γεγονός. Δηλαδή τι θα γίνει? Η Αποκάλυψη. Ε, αφεντικό τρελάθηκες. Δεν συμφωνήσαμε ότι η Αποκάλυψη θα γίνει στις ε, του... Τι ετοιμάζεις. Εγώ. Η Νόβα. Η αποκάλυψη του 7ου κύκλου της σειράς φαινόμενο Game of Thrones αποκλειστικά στη Νόβα στις 16 Ιουλίου ταυτόχρονα με την Αμερική και στο Νόβα On Demand οι έξι προηγούμενοι κύκλοι εντελώ δωρεάν Δεν είναι σαύμα Νόβα, ζεις καλύτερα Πληροφορίες στο novagai.gr κάθετος Game of Thrones Ο προφήτη, ο προφήτη Τι θα γίνει στο μπάσκετ βρέξε νύχτη ο... Τρίποντα. Θα μπουν πολλά, αλλά θα κριθεί στο καλάθι. Τι να σου πούμε τώρα, Δεν υπάρχει σίγουρη πρόβλεψη, αλλά υπάρχει σίγουρη επιλογή. Savebed.gr Γιατί παίζει ρόλο και η ασφάλεια. Αρμόδιο ρυθμιστή MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να εκθέτει του συμμετέχοντε στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνία και θέα α210-9237-777. Συμμετοχή ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Παρακαλώ επιλέξτε προορισμό Εκπτώσεις έως 70% Επιλέξατε το εκπτωτικό χωριό MacArthur Glen Θα φτάσετε στον προορισμό σας σε 20 λεπτά yeah. Ένας είναι ο απόλυτος προορισμός των εκπτώσεων Το εκπτωτικό χωριό MacArthur Glen yeah. Τώρα έως 70% πιο φθηνά Ανοιχτά και την Κυριακή 16 Ιουλίου Αρσενικό φιλικό. Οι δύο μεγάλες κατασκευές της φύσης Το σταθερό δίπολο δημιουργίας. Δύο πλάσματα προορισμένα το ένα για το άλλο. Και σε συνεχή διαμάχη μεταξύ τους. Οι δύο σαν ζευγαρός σου. Σχέσει: Χαριτόπουλος. Σχέσεις. Πόθου, πάθους, πόνο. Σχέσεις. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» σε όλα τα βιβλιοπολεία. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Τα μυστικά του Βοσπόρου. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο μαρτυρία για το διωγμό των Ελλήνων και τη γενοκτονία των Αρμενίων στις αρχές του 20ου αιώνα. Μη χάσετε το δεύτερο και τελευταίο τόμο. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Real FM στου 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε. Εδώ ξανά. Τρίζει καρέκλα σου, έτσι. Τρίζει καρέκλα μου. Να ένα φύγο. <laughs> να, να φύγω, θα επιστρέψω το Σεπτέμβρη και βλέπουμε. Το Σεπτέμβριο, όχι το Σεπτέμβριο, τι βλέπουμε. Ε, δεν ξέρεις τι καιρό θα έχει. Γιατί με τον καιρό έρχεσαι εσεί στη δουλειά. Γενικώ στη κλίμα. Έλα, καλό καιρό στον θα έχει. Στον χώρο, στον κόσμο, στη στον Ελλάδα. Στον κόσμο, καλό θα έχει, καλό θα έχει. Είναι λίγο τα μουμαία στον κόσμο τους, αλλά... Εντάξει, ξέρει ότι θα υπάρχουν τα ΜΜΕ όλα στην Ελλάδα. Ή να κάνει είναι πάλι θέμα. διαγωνισμό, άδειε. <laughs> Λε, να μην Μα γυρίσει. Μα τώρα Αύγουστο θα το κάνει πάλι. Ε, Άγουστο να καλά. <laughs> ε, δε, να μην θυμόμαστε και ένα, και καλοκαίρι, και... ένα καλοκαίρι. Έχει αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα καλοκαίρι να μην τον oh, βλαστιμάμε. Oh, oh, oh. Το Φέτε, πρώτο ξέρουμε, στιγμής, μνημόνιο. Το δεύτερο άδειε. Μέχρι στιγμή δεν έχει κάνει κάτι, αλλά τον βλέπω ικανό να κάνει μπάχαλο. Πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε τα κανάλια, η διαφάνεια, η διαπλοκή. Τελειώναν όλα αυτά, θυμάσαι πέρσι. Και ερχόταν η καθαρότητα, ε, τα λεφτά η που... ισονομία, στα νοσοκομεία, στα παιδάκια που θα όχι, τα Όχι, όχι πέρα από τα λεφτά Α. που θα έρθουν με άλλο τρόπο όσα έρθουν εκεί με τι άδειε, αλλά έμπαινε τάξη στο τοπίο, τοπίο... Φι, Φι, λίγος, έγινε. Φι, έγινε το οποίο χειρότερο έγινε Χειρότε έγινε τοπίο, καλύτερο δεν έγινε Δεν μιλήσω για τα της νέας σεζόν που έρχονται στα κανάλια. Αλλά αυτό αφορά τα κανάλια και τα όσους παίρνουν ε. τα μπάτζε. δεν με κανάλια θα Μα κανεί δεν το άκουσε το Ινστιτούτο, το όχι, μόνο ο Νίκο, ο Παπά. Το λαγωνικό ανακάλυψε, το σωστό Βράβο. Ινστιτούτο και πήγε εκεί και τον ενημέρωσε και τον, ε, τον τροφοδότησε μετά σχετικά. Για του τηλεοπτικού συνεργάτε, πε αυτό που. Ανέσαι, μέχρι σήμερα, παιδιά. Ό, όσοι στείλατε, στείλατε. Ε, κατεβάζουμε σήμερα την αγγελία. Δώσαμε και μια παράταση που την Δευτέρα που είχαμε πει ότι θα κατέβει, την κατεβάζουμε σήμερα. Ε, ε, έχουν στείλει καμιά 500 άτομα. Θα κάνουμε εκεί το, τα, δέοντα. Το, τα δέοντα και θα ενημερώσουμε όσου είναι. Ναι. Ε, αυτό. Οπότε με φορές σήμερα οπότε όσοι συνεργάτες επίδοξης στήλανε, Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Εμεί θα τα πούμε και αύριο. Τελευταία μέρα της σεζόν αυτής. Για εμάς. Κλασικά ναι για εμάς. Ε, οπότε ως πέμπτη τελευταία είπαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι παλιό. Μας αρέσει. Ατμοσφαιρικό τατό. Ε, με αυτό σας λέμε για, για σήμερα. Μας πάει στο μαγκαζίνο σε λίγα λεπτά. Γεια Fiddler